συμπολίτες Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Και πρωταγωνιστές έγιναν θόρυβοι άνθρωποι που με τις πράξεις τους όμως έγιναν ηχειρά παραδείγματα για όλου. <Συμπολίτες> Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σημαντώ ότι Το σοβαρό πρόσωπο τη ευθύνη μα. Όποιο <Τινιγελίδι> λοιπόν σε λίγο θα κλείνει πίσω του την πόρτα του σπιτιού, ταυτόχρονα θα ανοίγει την πόρτα τη ευθύνη. <Τινιγελί> Περιοριστήκαμε, αλλά δεν χωριστήκαμε. <Τινιγελί> θα έλεγα ότι ξαναγνωριστήκαμε και συστρατευθήκαμε. <Τινιγελί> Ο Μάιο δεν είναι Μάρτιος. Ποίημα, ποίημα. Μερικά αποσπάσματα από το χθεσινό διάγγελμα. Του έχει βαρέσει ο κορονοϊό στο κεφάλι και στο μαξί πέρα από τις οδηγίε έχουν αρχίσει και παίζουν λογοτεχνικά, δεν είναι αυτό λογοτεχνία, είναι φω λογοτεχνία, με σχήματα πολύ επιφανειακά, του τύπου αθόρυβη αλλά ταυτόχρονα ηχηρή, θα κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού αλλά θα ανοίγουμε την πόρτα της ευθύνης, αυτά τα σχήματα του σούπερ μάρκετ, τα πολύ απλά, τα ό,τι πρέπει για ένα διάγγελμα πρωθυπουργού που πρέπει με αυτό τον τρόπο να δώσει βαρύτητα και να αποδείξει ότι είναι ηγέτης,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 Συμπολίτε μου, την Θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Συμπολίτε μου, την πηδήξατε. Θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε.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 Πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφνα να γίνεται ρε μαλάκανε. Συμπολίτες μου, εδώ και μήνες πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Πάντα όμως με ραντεβού.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 Είχε τεθεί αλλά το θέσαμε για να ακολουθήσει το επόμενο ηχητικό. Έρχεται η απάντηση από τον Βασίλη Λεβέντη. Πιστεύω ότι ο λαό έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι οι μυτσοτάκιδε είναι πάντα μετανόητοι και ίδιοι. Είναι οι παλιοί αποστάτε, οι προδότε του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν αλλάζουν οι μυτσοτάκιδε. Θα μου πει αυτό είναι γιο. Γιατί είναι φταίει ο γιο για τι αμαρτίες του πατέρα. Γιατί σόι πάει το Βασίλειο. <Το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 Κάποιοι λένε, δεν υπάρχει κορονοϊός και σκοπός είναι να μπει τσιπάκι σε όλους, να μας κατευθύνει μια παγκόσμια δικτατορία και διάφορε τρέλες. Μην φτάσουμε στην τρέλα, να είμαστε σοβαροί. Έτσι, εγώ πάντα, σαν Βασίς Λεβέντης εκφράζω κεντρώες λογικές απόψεις. Μπράβο. Γιατί σήμερα πολλά κόμματα έχουν ακροδεξιέ στάσεις, αριστερές στάσεις, τρέλες. Έχουμε πολλά πράγματα και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 Η οποία ενδεχομένως θα, θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας Ο ελληνικό λαός τον εμπιστεύεται Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε Ένα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 Δεν υπάρχει χρόνος, το λέει και η Μαρία. Η Μαρία, η Μαρία... Είναι χαρακτηριστικό και προκύπτει και από αυτή την κουβέντα, κυρία Σασοπούλου, Μαρία, ότι είναι η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση ε, αξιωματική και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν καταθέσει πρόγραμμα συγκεκριμένο για να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Γιατί εσείς κυβερνάτε. Σας παρακαλώ. Είμαστε σε χώρα περίοδο. Δηλαδή εσείς κυβερνάτε εσείς. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν σας αφήσαμε να μα κάνετε εδώ πέρα Ισπανία του Ιγκλέσιας.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 Ε, τον απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο και βρίσκει το επιχείρημα, το χτίζει το επιχείρημα, φαίνεται και στη χρειά τη φωνή, στην πορεία. Όταν λέει ναι, ναι, ναι, σκέφτεται ποιο θα είναι το επιχείρημα, και είναι ένα εντελώ πεδαριώδε επιχείρημα του τύπου Αν ήσασταν εσεί, λέει στο Γιανούλη, θα είχαμε πεθάνει εδώ όλοι, δεν θα υπήρχε κανεί, όπω ακριβώ έκανε ο Ιγκλέσια, που δεν είναι ο Ιγκλέσια στην Ισπανία αρχηγός συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα και κάνει όλα αυτά, βρίσκει αυτά τα πολύ ωραία, με αυτό το ωραίο ύφο και νιώθουμε, και κυρίω αυτή μαθήτρια. Και όλοι εμεί αναπαρακολουθούμε τη μαθήτρια Σοφία Βούλτεψη. Σα παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν σα αφήσαμε η πρώτη να, να μα κάνετε εδώ πέρα την φορά... Ισπανία του Ιγκλέσια. Δεν έχουμε Τώρα. την το κάνουμε. Ολοκληρώστε το όμω. Κύριε Γιαννήτη, έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε να μη συζητάμε. Κάποιοι δεν τα κάναμε όπω τα έκαναν εκεί που είναι η συντονίστρια.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 Ήχο, έτσι έχει κάνει και με τι τράπεζε αυτή την καταπληκτική δήλωση. Και μπράβο γιατί είναι επαγγελματία και γι' αυτό τον φιλοξενούμε τόσο συχνά εδώ, επειδή έχει καθαρέ απόψει και σε καθαρό ήχο. Έχει έρθει η ώρα τώρα μετά από αυτά να ακούσουμε ένα ανέκδοτο. Κανεί δεν ανήκει ότι μετά τον κορονοϊό κρίση θα είναι βαθιά και παγκόσμια. Και καθώ η πανδημία χτύπησε όλου, όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών τη. Με τρόπο όμω δίκαιο. Όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών τη. Με τρόπο όμως δίκιο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το, το, το ξέρετε. Τηρούμε τους, <κανόνες>. <Δεν> τους <στηρούμε>. τηρούμε τους κανόνες. Δεν τους τηρούμε. Τηρούμε του κανόνε! Δεν τους τηρούμε. Τόσο απλά.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 με όλα αυτά τα παλάβα που θα συμβούν και από εδώ και πέρα στη δεύτερη φάση την περίφημη ε, κάποια στιγμή εκεί βγαίνει στο τέλος ο Χαρδαλιάς και μας το χαλάει Η νόσος, ο ιός είναι παντού ανάμεσά μας Σκάσε, σκάσε, άρχισε πάλι τις γρουσουζιές σου Έτοιμος να εξαπλωθεί τοπικά και μαζικά. Prease pale, árchese tis grousous yesre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 Καταργούνται με άλλα λόγια, η γραπτή άδεια για τα σχετικά SMS. Φύλαμε το μήνυμά μα στον κορονοϊό και μα είπε μετακίνηση. Τομική άθληση θα επιτρέπεται στου ανοιχτού χώρου και στη θάλασσα. Πίζα, τα κάθε παντόνια. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και ορισμένα είδη καταστημάτων και υπηρεσιών. Καλό σουμάγου με τα δώρα. Ψώνισε σε βιβλιοπολία. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ φορτώστε! ηλεκτρονικά ήδη, κταίω <Κοίλιο> και καταστήματα στις δικών ειδών. Να κάνουμε μπούσιας, να κάνουμε μπούσιας, να κάνουμε και τέλειο Όπω και τα κομμωτήρια. Είναι κάποιοι μαλλιάδε άπληκτοι εκεί με κάτι τούφες, κάτι τα τουβάζει Το υπόλοιπο για ανεμπόριο θα επανεκκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαου. Για να ξεχυθείτε στα μαγαζιά και να βρείτε κολάν, σκύνη, jeans, δερμάτινα μπατελόνια, φορέματα, φούστε. Ό,τι κάνετε από ό,τι σα να φαίνονται υπέροχα καταπληκτικά. Επιτρέψτε με εδώ μια αναφορά στην εκκλησία. Οι εκκλησίε θα είναι ανοιχτέ για το λατρεία. Τα βάλα στην εκκλησία, τα βάλα προ Και από την Κυριακή 17 Μαου. Οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στη θεαλειτουργία και τις υπόλοιπες ακολουθίες. Και εμένα μου έχει πάρα πολύ μια θεαλειτουργία, να την ευχαριστώ. Στην εκπαίδευση, τα μαθήματα της τρίτης λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Τα μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του λυκείου αλλά και του Γυμνάσιο. Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα τη εστίαση. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας. Είναι τα πιθανός τόσο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλε συναθρήσει όπω φεστιβάλ, συναυλίες ή αθλητικά γεγονότα με θέατε. Επιστρέφουμε αλλά προσέχουμε. Προσοχή Που στο χώρο. Μαύρα κοράκια, αδέλη, Εγώ σα τα είπα και μηπτονιά μου. Και στο τέλο βέβαια ο παδόλο ενώ πλέον τα χέρια. Με το νερό τη βρύση να ακούγεται. Τα μαύρα κοράκια τα τραγουδάει για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Αυτό ήταν το διάγημα μαζί με κάποια χηθιά για να καταλάβουμε τι ακριβώ θα σύμβηει 1 Μαου. Ξεκινάει τα σχολεία ξανάγια, πάλι από την αρχή διαγέλματα. Θα κλείσουν σε 10 μέρε. Μετά θα ξανανοίξουν το Σεπτέμβριο. Ξανά αγιασμό για να κλείσουν πάλι σε 10 μέρε. Θα συνεχιστεί κάπω έτσι. Κάνανε 2-3 χρόνια. Θα περάσουν πολύ όμορφα τα παιδιά και θα μάθουν γράμματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. 2.11.10.80.880. Τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σα. Είναι μέσα στην τρελή χαρά, γιατί απελευθερώνεται και από Δευτέρα θα αρχίσει να κυκλοφορεί παντού και να κάνει αυτά που δεν μπορούσε.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 βλέπω ότι θα τη λέπε παιχνίδια. Να σου πω, είσαι να προφήτη τότε που βγαίνει στην τηλεόραση σαν παλούρδο σε φορά για συνέχεια μάσκα. Είδος, ε, δεν να... ήξερα εγώ, η πρώτη μάσκα που φορέθηκε καθημερινό και δημοσίω. Ναι, είσαι να δεν παραδέχομαι, δεν τρώγω Τώρα λέει στη, στη θάλασσα, λέει θα κυκλοφορούν, λέει και με μάσκα σαν το μπικίνι, ίδιο με αφοήφασμα, λέει, και ίδιο χρώμα και το θα το ονομάσουν, λέει, τρικίνι. Το είσαι ακούς αυτό. Α, με τη μάσκα, το ίδιο, το το, το Ο πάλι Μ Τώρα αυτά. Επίσης, αν να ξέρεις πόσο προφήτης ήμουνα γιατί η τέχνη αυτό είναι, η τέχνη αυτό είναι όταν εγώ έλεγα για τις πιπεριές χλωρίνης <Ρι> Ναι Καλή σας μέρα Καλλιλές Εξακολουθούμε να μην έχουμε εικόνα Παντελώς. Πού είστε Φλόρινα Αχ, αγγιάς α, Κατάλαβα, κατάλαβα Που έχετε καινές τις πιπεριές, τις χλωρίνη Κάνα τρώγονται οι με χλωρίνη α, α, Ευτυχώ αυτές τις ξέρετε Δεν ξέρετε όμως ότι έχουμε πρόβλημα Το πρόβλημα δεν το ξέρουμε αλλά είναι δυνατόν να φά πιπεριά με χλωρίνη Είναι. Τι είναι και δεν σε βιάνει το μέσα σου Δεν καίγεται το μέσα σου, κάνει Κάνει να καταπιείς χλωρίνη Ποιο σα είπε ότι έχουν χλωρίνη Πιπεριές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 Ναι. Έτσι πριν από κάμια δεκαριά χρόνια ναι. Ο Τραμπ ναι. έτρωγε βελανίδια Έτσι να τα λέμε γι' αυτά Με τι κομμουνιστέ έχουμε μπλέξει και στην κυβέρνηση, Ρεφιλέ. Δεν, ξέρω, δεν ε, ξέρω. Καταργήσανε το Πάσχα, καταργήσανε τι παρελάσει. Τώρα λέει την Πρωτομαγιά θα την κάνουν 9 του μήνα να τη γιορτάζουμε μαζί με την εργατική, με νίκη την, με την των λαών. Έναντιον ένα στον φασισμό. Ναι. Θα το γιορτάζουμε μαζί. Εμένα η εγωνία μου με μεγάλη γιατί θα γίνει με τον Gay Pride. Αυτό είναι κατάρα για αυτού. Να έχουν Ωραία. τελειώσει τα πάντα μέχρι τότε και να γίνει τον Gay Pride κανονικά. Να έχουν ακυρωθεί όλε οι άλλε παρελάσει. Το είπα και χθε. Η φάση είναι ότι τώρα θα ανοίξουν τα τζανιά, θα κάνουν ραυμαζάνι επειδή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 Το μάτι θα φέξει. Να σε δω, Αγόρι μου με την παράσταση το pizza's blah πάνω σε φορτηγό και τι στον κόσμο, ρε. Έρχεται, έρχεται, pizza's μπλε σε κάθε γειτονιά. Πες τα, κάντε το προμόσιο, Με την πίτσα oh, στο χέρι ξεφτυλιζόμαστε σαν τι αρκούδε σε όλε τι γειτονιές παντού. Έτσι να πάρει η οικονομία μπροστά. Οι προτάσει υπάρχουν. Εσεί και οι αριστεροί κοντό θα βλέπετε αυτά. Ναι, αυτό ναι. Μαύρος oh, Πάμε τσίκι τσίκι τσίκι Όλα ρε μάνα μου λίγο Να σε λίγο ε, Να πάω από Απ' το χαρβαλιά ναι. Το oh. τζιωρδάκι oh, Οπα δεν θέλω μ' λ** Το χαρδαλιά μη χάσουμε το χαρδαλιά <ΣΣΣΣ> Συμπολίτες Ασφαλώς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 Αν σας θυμίζει κάτι το όνομα, γιατί πριν μερικά χρόνια πάλι είχαμε ασχοληθεί, 41 ετών έχει ξεκινήσει απεργία δίψας στι φυλακές γρεβενών. Ο Βασίλης Δημάκης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, δύο λόγια θα σας πω, θα μιλήσουμε με τον συνηγορό του σε λίγο. Ε, όλα ξεκίνησαν τον 1998, νέο παιδί για ένα έγκλημα που αφορούσε την άδερφή του. Μπήκε φυλακή, όπως συμβαίνει πάντα, στο, μέσα στη φυλακή αποφάσισε να κάνει μια στροφή. Έδωσε εξετάσει, άρχισε να διαβάζει μόνο του. Έδωσε εξετάσει 19,9 με τέτοια βαθμολογία από το νυχτερινό σχολείο στην Πάτρα. Μπήκε δεύτερο από τα νυχτερινά σχολεία ολόκληρη τη χώρα στο Πολιτικό τη Νομική, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσια Διοίκηση. Του δώσαν και έπαινο, μάλιστα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και από την Πάτρα πήγε στι φυλακέ Κορυδαλού για να μπορεί να είναι κοντά, ώστε να μπορεί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 Και έθεσε τα αιτηματά του και στην ε, ε, γραμματέα τη αντιεγκληματική πολιτική, την κυρία Σοφία Νικόλαου τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. μπήκανε μέσα άνδρες στον ΕΚΑΜ, στο κελί του, και τον μετέφεραν βίαιω. Τον πήραν από εκεί και τον πήγαν στα Γρεβένα. Και από εκεί και πέρα, χωρί να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει απεργία πείνα, δίψα. Γι' αυτό έχουμε τον Θανέ Καμπαγιάννη, τον δικηγόρο του, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Καλό μεσημέρι κύριε Καλαμούκη.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 Κύριε για να πω ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι τη ελληνική ζωή στη φυλακή και η φυλακή δεν τον έκανε καλύτερο. Γιατί ο Βασίλη Δημάκη είναι ένα άνθρωπο ο, ο οποίο μπήκε στη φυλακή, βγήκε, ξαναμπήκε, υποτροπίασε, τέλεσε αδικήματα και τα λέω αυτά προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο ο οποίο θα πει, θα έρθει κάτω από τα social media όταν θα αναρτήσετε αυτή την εδώ τη συνέντευξη και θα πει Μα κρύβεται τι έκανε ο Δημάκη. Ο Δημάκη έκανε ληστείε. Ο Δημάκη τιμωρείται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 με την ηλεκτρονική επιτήρηση στο πανεπιστήμιο, στο πολιτικό της νομικής λένε ότι είναι ένας εξαίρετος φοιτητής και σας το λέω κ. Καλαμόκη ότι εγώ δεν επικοινώνησα μαζί τους μόνοι τους έχω εστέφτει πάρα πολλοί καθηγητέ που έχω Στο διαδίκτυο δηλώσει σε σχέση με το Δημάτι χωρί να του το έβγαλε. Μα και σητήσει. οι βαθμοί του, τα άριστα, όλα αυτά αποδεικνύουν αυτό ακριβώ. Όχι μόνο αυτό. Ότι δεν το κάνει διεκπαιρεωτικά, το έχει πιστεύει. Προφανώ. Και... Προφανώς. και εγώ δεν θέλω να πω, ε, ε, ε, κύριε Καλαμούκη, ότι προκειμένου κάποιο κρατούμενος να έχει τα δικαιώματά του, πρέπει να περνάει και τα 25 από τα 25 μαθήματα αλλά που είναι. Αλλά αυτό τα πέρασε όμως. Το, αλλά αυτό <laughs> τα πέρασε. Και αν αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει η ένωμη απέναντι σε έναν τέτοιον φοιτητή. Ε, διάλεγε. Σήμερα, τώρα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μα, βγήκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών, του ΟΚΙ. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αν έχουμε περάσει για από τα πανεπιστήμια, πόσοι και πόσοι δεν έχουμε πάρει. Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ δεν την πήρα ποτέ την υποτροφία ναι. του ΟΚΙ. Δίνεται έτσι στους πολύ καλού φοιτητέ. Λοιπόν, ο Δημάκη είναι υποτροφός του ΟΚΙ. Και βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙ, από τον πρόεδρό του μέχρι όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Και ξέρετε τι λέει. Απαντάει στο Υπουργείο. Το οποίο βγήκε χθε και είπε και τι έγινε. Α συνεχίσει εξ αποστάσεω την εκπαίδευση του ο Δημάκη από τα Γρεβενά. Και βγαίνει και λέει ότι θα την χάσει την υποτροφία του. Θα χάσει ναι. την υποτροφία του οίκη. Δηλαδή, προπόθεση φυσική παρουσία. Προπόθεση είναι η φυσική παρουσία ανεξάρτητα, λέει το οίκη, αν ο ίδιο ευθύνεται ή όχι. Το... Και... Και... Και... και βγαίνει ναι. και το λέει για να στηρίξει το αίτημα. Και είναι προ τιμήν του.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 Από ό,τι έγινε το 2018. Για αυτή, γιατί είναι επιβαρημένη, γιατί είναι η δεύτερη απεργία πείνα που δεν ήθελε να την κάνει, κύριε Καλαμούκη. Δεν ήθελε. Προφανώ δεν, δεν, είναι, οπείς, δεν κάτι θέλει να είναι αυτολή. στα πότα τη Το αίτημα είναι τώρα να, ε, να ξαναγυρίσει τον κοριδαλό για να έχει φυσική παρουσία στο, το, στο, το στο Πανεπιστήμιο. Είναι, το αίτημα είναι αυτό το οποίο είχε κερδίσει το 2018. Να γυρίσει και να, είναι, και να είναι εδώ. Να είναι εδώ προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί, να εξετάζεται, να είναι κοντά στα συγγράμματα του και στα βιβλία του, τα οποία αυτή στιγμή είναι σε καραντίνα στο Πειθαρχείο των Γραδανών. Α, α, α, αυτή είναι η κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Και απέναντι σε αυτό το αίτημα, απέναντι στου καθηγητέ του, οι οποίοι λένε ότι τον γνωρίσαμε τον Δημάκη, ήρθε στο αμφιθέατρο, μα μίλησε, του μιλήσαμε, έγινε κομμάτι τη πανεπιστημιακή μα κοινότητα. Τι αντιτάσσει το Υπουργείο, γιατί αυτό είναι η φυσιολογική ερώτηση. Τι, τι διάολο λένε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έβγαλε χθε μια ανακοίνωση του Υπουργείου, αρνείται να μα δει ναι. η Γενική Γραμματέα Αντιγκληματική Πολιτική. Από παρασκευή έχουμε ζητήσει, πήγαμε και χθε, δεν μα βλέπει. Και βγάλανε μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι για την ομαλή λειτουργία για τον Φιλακόν και λόγω κορονοϊού. Ναι. Βρήκαμε δηλαδή το κορονοϊό αυτή τη στιγμή. Αυτή και είναι και η δίκιο... επίσημη αιτιολογία της μεταθέσεως του από τον Κορυδαλλό στα αγρεβενά. Έτσι, ότι είναι. Δεν το κάνει και... και σε άλλους κρατούμενος αυτό. Όχι. Είναι η μοναδική μεταγωγή που έγινε. Για να καταλάβεις δηλαδή, από του χιλιάδε έγκλειστου στον κοριδαλό, ο Δημάκη θα, το, θα μετέδιδε τον ιό. Ή, ή λοιπόν ο Δημάκη έχει κορονοϊό. Ναι, και δεν μα το λένε. Και, και δεν μα το λένε. Και που το και πάλι πήγανε, θα μπορούσε να, να, κορήσε να απομονωθεί κάπου κοντά, δεν χρειαζόταν στα κρεβενά. Ή όλοι οι άλλοι έχουν κορονοϊό. Και σώζουν το Δημάκη. Δηλαδή, μιλάμε για, και μιλάμε για φεδρά πράγματα. Προφανώ είναι φεδρά. Μιλάμε για γελία πράγματα. Γιατί τώρα. Τα έχουμε πει αυτά και αναρωσχέδε ένα κόσμο. Και καλά δεν πήγε τον πήρανε. Λοιπόν αυτός εκπροσώπησε ο Δημάκης ως ο γραμματιζούμενος των κρατούμενων γιατί οι κρατούμενοι τον θεωρούν γραμματιζούμενο γιατί όταν έχεις μέσα στις φυλακές έναν άνθρωπο ο οποίο είναι, είναι στο πολιτικό τη νομική και είναι υπότροφος, και, υπότροφος και, και έχει διαβάσει ναι. για τη συνταγματική ιστορία και για τους θεσμούς και για τα δικαιώματα, τον βάζει και μιλάει και τον βάλανε και μίλησε. Καλύτερη εκπροσώπηση σαν... δεν θα μπορούσε να χάνε η έγκληση στον Κορυδάλο πάντως. <laughs> ανώτατο επίπεδο. Μίλησε σαν εκπρόσωπο. Και αυτό δεν άρεσε στην πολιτική ηγεσία. Έτσι. Έτσι. Δεν, άρεσε. δεν άρεσε. Και γι' αυτόν τον λόγο για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στον κόσμο ο οποίος μας ακούει και μένα με ενδιαφέρουν οι καλόπιστες αντιρρήσεις στην απόφαση της μεταγωγής. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά. Ότι ο συγκεκριμένος τέλεσε ένα αδίκ Mm. Τέλεσε ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Να το καταλάβαινα, να έλεγα ότι κάτι έκανε. Όχι. Υπάρχει μια όριστη αναφορά που λέει ότι κατόπιν αξιόπιστων πληροφοριών, για λόγου δημόσια τάξη, πρέπει να μεταχθεί. Προσέξτε, τι καυχικό μυθιστόρημα είναι αυτό το οποίο πρωταγωνιστεί ο Δημάκη αυτή τη στιγμή. Που μετάγεται για κάποιε αξιόπιστε πληροφορίε, τι οποίε δεν τι γνωρίζει. Εγώ, σαν δικηγόρο, δεν ξέρω ποιο τη έδωσε αυτέ τι πληροφορίε.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 Ναι. Οι καταγωγές δεν γίνονται λόγω <laughs> κορονοϊού η, η συγκεκριμένη έγινε Και η δικαιολογητική της αιτία είναι ο κορονοϊός Και μάλιστα μπήκανε μεγάλη Παρασκευή το βράδυ Μέσα οι Άνδρε των. νεκάμα Μπήκανε μεγάλη Πέμπτη το βράδυ Μπήκανε στο, στο κελί του και τον πήρανε Όταν λέμε, όχι τον μετήρα τον πήραν τον, πήρανε, τον πήρανε στο ένα πόδι Φορούσε μια παντώφνα και στο άλλο ένα παπούτσι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 Να ορίστε τι μπορεί να γίνει. Ποιο κράτο, κύριε Καμπαγιάννη, από ποιο κράτο ρητορικά Α, επιμένετε ε, ε, ε, ε, περιμένετε ε, ε, ε, να κάνει όλο αυτό. Ε, ε, ε, είναι αυτό είναι το κράτο που, που εκπροσωπείται με αυτού και με του προηγούμενου, γιατί αντίστοιχα συνέβαιναν, τέτοια παραδείγματα δεν τα θέλει. Α, δεν θέλει Α, να σοφρονιστεί, να προχωρήσει κανεί. Και γι' αυτό Α, το εκδικείται αυτό το παράδειγμα και προσπαθεί να το εξοντώσει αυτό το παράδειγμα. Φτάνουμε λοιπόν ακριβώ στην καρδιά του προβλήματο. Στην καρδιά τη παθογένεια του κράτου μα.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 Καλούμε τον κόσμο που μα ακούει να μιλήσει με τον διπλανό του. Τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση φάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Τη στιγμή που υπάρχουν τόσε ανακοινώσει κομμάτων, φορέων, ο κοσμήτορα του Τμήματος πολιτική επιστήμη, οι καθηγητέ του, υπάρχουν τό, τόση μεγάλη κινητοποίηση. Νομίζω ότι και, όμως... και η Μάγδα Φίσα μαζί. Ναι, ναι. Η, η αλήθεια είναι ότι η κυρία Φίσα είχε γνωρίσει τυχαία γιατί την είχε πλησιάσει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 Και μέσα σε αυτό το, το σκοτεινό και πολύ παράξενο, την πολύ παράξενη εποχή που ζούμε, είναι ένα φω. Μεγάλο, μικρό, δεν ξέρω, αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση, και πριν δύο χρόνια πάλι είχαμε ασχοληθεί, είναι ένα φω μέσα σε όλο αυτό. Λειτουργεί πολύ ωραία και αντιθετικά με αυτά που γίνονται και αντιθετικά και με τους αρίστου, οι οποίοι δεν ξέρω τι έχουν καταφέρει στη ζωή τους, αλλά... Μπαίνει ο Δημάκη απέναντι που είναι αυτό που είναι και την προσπάθεια που έχει κάνει και είναι όλοι αυτοί οι άριστοι γραβατωμένοι που βλέπουμε κάθε μέρα που δεν έχουν ίχνος ψυχή καρδιά, συναισθήματο, εσωτερικού, εσωτερική αναζήτηση. αναζήτησης να το πείτε και αυτό στο θετικό. Εγώ να σα πω, κύριε Καλομόυγόνοι, στηρίζω τα αιτήματα των κρατουμένων. Ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι υπότροφοι του ήκοι, αν, αν δεν έχουν περάσει τα μαθαία. Ένα λόγο παραπάνω. Αλλά φαντάζεστε, αν απέναντι σε ένα τέτοιον. Άριστο άνθρωπο, αριστούχο άνθρωπο, ο οποίο κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τη ζωή του. Ε, υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν δεκτά ποτέ τα αιτήματα άλλων ανθρώπων που βρίσκονται κατούμενοι, που αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένοι στι φυλακέ και ανοίγουν τα δικαστήρια και η κατεύθυνση τη κυβέρνηση, για μάθουν δικηγόρου. Εγώ είμαι δικηγόρος και ε, ε, βγήκε η κατεύθυνση ένα άνθρωπο σαν 10 τετραγωνικά μέτρα στα δικαστήρια. Mm. Κύριε Καλαμό, και έγανα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κελιά τα οποία είναι 8-9 τετραγωνικά μέτρα, στα οποία υπάρχουν μέχρι και 7 άνθρωποι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αυτού διεκδικήσαν. Προφανώ. Προφανώς. Ήτανε ότι εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχει αποσυμφόρηση, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2.000 παραπάνω κρατούμενοι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σοφρονιστικά καταστήματα τα οποία να λειτουργούν στο 200 και στο 250%. Έστειλαν τον πελά στα Γρεβενά. Αυτό κάνανε. Τον Θα... θεώρησαν ή... Μπελά έτσι, και τον έτσι, έστειλαν ακριβώς. στα Γρεβενά. Αλλά δεν είπε, είναι εύκολο να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 Να Αλλά διεκδικείς. Δεν σε θέλω να διεκδικείς καθόλου το δίκαιο. Και για αυτό τον λόγο η φράση την οποία είπε ο Βασίλης και έγραψε στην πρώτη του πολιτική δήλωση είναι ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να με ξανακάνετε αυτό το οποίο ήμουνα. Δεν θα ξαναγίνω Ας αυτό κλείσουμε το κλείσουμε με ήμουνα. αυτό. Ας κλείσουμε με αυτό. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά δώσατε...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 Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε και πίτα έφυγε. Παρώ στη Σιμιρνή για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Θα σκύνεις σαν εσύ τα μάτια, θα χάλασαι το ωραίο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 Let's She... Τη στιγμή ποια κοινωνική ομάδα. Είχο πληστέχει. Όχι. Ποιο η πολυγαμική. Γιατί ε, Γιατί τα δεν μπορούμε να πήγαμε στι κομμένε μα. Είναι και αυτό θα σκεφτείτε. Είμαστε εμεί η τάξη των πιστών που δεν πήγε το μυαλό μου. Είσαι πολυγαμικό, εσύ; Όχι, δα. Όχι. Είμαστε εμεί η ταπεινή τάξη των μονογικών που δεν σκεφτείμε όλα αυτά. Εμεί όμω έχουμε πρόβλημα. ρε Εσάι, καταλαβαίνω. Αλλά... Κώω τώρα βγήκε ο προθυπολό σήμερα και είπε ελευθερωθήκαμε τα πράγματα. Λε να είναι και ο προθυπτό, πολυγαμικό σε να ανήκει σε εμά. Το βλέπει αυτό, κοίτατο. Και να θέλει είναι γίνεται είναι. Ναι Έλα αποστόλι Έλα τι γίνεται Καλά είσαι Δεν μπορώ να πω Κα... συμπαθητικά Καλά μη μου λέτε Όχι πειτάς. είπα ότι ήταν από τόπα Έλα μπορεί που περιέγγε ρώτησα δεν είναι Α είσαι και περίεργη <συμπέρα> η τρομάρα σου Λέει γιατί τι θες τώρα Όταν κάποιο άνθρωπο έχει πρόβλημα και πάρει στην αισθηναμία τηλέφωνο Δεν έχουν προσωπικό Δεν έχουν βενδύνη, δεν έχουν αυτοκίνητα <συμπέρα> Δεν έχουν, δεν έχουν Τώρα γυρίσκαν όλοι και έχουν πιάσει τι ραχούλε, τα περίχωρα, του δρόμου, τους, τους παράδρομου, τα πάντα, για να μην μα αφήσουν να κοιμηθούμε. Τι είναι με αυτού, ρε παιδιά, έχουν προσωπικό ή δεν έχουν. Αν δεν έχουν, γιατί μα συγγραφέανε σε όλου του δρόμου και παντού όπου βρεθούν, ρε παιδιά, για όνομα του, μα έχουν τρελάνει.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 Τι είχα πάρει πριν κάνα 15 μέρες πάλι αλλά, αλλά. είχα επίσης ένα τραγούδι για το παιδί μου είναι στην Ολλανδία τραγούδι. Πάντα γελαστή του Μητροπάνου Της νύχτας η και της αυγής η μονή Θέλω βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμό Ε, στο Χαβάλι. Όχι, δεν το βέβαια. Στο Χαβάτι. Σε τόπουρίζουν ζησμένου από το <Τοποίηση> χαρτί <Τοποίηση> για μια στάβονα ουρανό για μια μαγαπισκέ. Έχει χρόνο, βάλτε και μα του χαιρετίσματα. Είναι σε δύσκολη κατάσταση και στην Ολλανδία δεν είναι όπω εδώ. Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί, αλλά εντάξει, το μυαλό μα είναι εκεί. Ένα ζαβό που πήρε χθε από την Ολλανδία, ο γιος του Δεν προλαβαίνει να σα πάρει, γιατί δουλεύει το παιδί και σα βλέπει αργά το βράδυ από αυτά τα μηχανήματα. πώς θα λέτε εσείς Α, εντάξει, έγινε. Και δεν είναι ζαβό, ο αποστόλη ο δικό μου δεν είναι ζαβό, παιδί. Πώς είναι το χαρό, Με τσιγάρο φεύγουνε στα χιλία στα δρέλα τους ονειραδοσμένοι πάντα γελαστοί πάντα γελαστοί πάντα γελαστοί και γελαζούνε Απόστολε, πρώτη φορά σε παίρνω. Ναι. Σε, σε ακούω χρόνια. Γιώργο, πώ το Σε Σεχω, έχουμε βρεθεί και από κοντά όταν νύχισε Και φέτος τον αρθώ, αλλά. Ναι, αλλά τι Τι τη μα κάνω. Ντυχήκαμε, στονιστήκαμε, και να δούμε ο μόνο Χριστό απ' Μα τα παγόρεσαν, και... παιδάκι μου, ήτανε, ξεκίναγαν τα μέτρα τότε. Λοιπόν, είστε Για και Bye. <laughs>